Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προς Μία Μία αποστρέψη το προσωπό μου σαπ' εμού, ημέρα θλίβομαι κλείνω πρός με το ούσο, ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσό μου, ότι εξέλιπονος ή καπνό σε ημέρα μου και τα οστάμος ή φρύγεων συνεφρίγησαν. Επλήγινος ή χόρτος και εξηράφη η φρυγεων συνεφριγησαν επληγινος η χορτος και εξηραφη καρδια μου, ότι υπελαθώνει το φαγή των άτομου. Αποφωνή του στον αγμό μου, κολλήθητο οστούν μου, τη αρκή μου, ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγενήθινο ή νυκτικόρα η υγρύπνησα και εγενόμινο τρουθείων μονάζου επιδόματο. Όλη την ημέρα νομίδι ζώνουμε οι εχθροί μου και οι επενούντε με κατεμού όμνιο, ότι σποδόνω σιωάρτων έφαγων και το πόμα μου με τα Από προσώπου τη σου και του θυμού σου, ότι η πάρα σκατέραξά μα. «Εημέραι μου, όσοι σκιά εκλήθησαν, καγώσει οι χώρτος εξηράφει. Σύ δε Κύριε, τον αιώνα μένει και το μνημό σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάς εκτιρήσες τον Σιόν, ότι καιρό του εκτιρήσε αυτήν, ότι ήκε καιρό. Ότι ευδόχησαν οι δούλοι σου τους λήθου αυτής, και τον χούν αυτής εκτιρήσωση. και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντα σοι βασιλείς της γης, την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος στην Σιών και ουθεί στην διδόξη αυτού. Επέβλεψε επί την προσευχή των ταπεινών και ου και εξουδένωσε την δέη συναυτών. Γραφεί το άφτι γενεάνε τέραν και λαό οκτιζόμενο ενέσει τον κύριον. Ότι εξέκυψε εξ ύψου αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε του ιού των τεθανατωμένων. Αναγγείλεν σιών το όνομα Κυρίου και την έννοια αυτού εν Ιερουσαλήμ, εν το συνεχθείνε το αυτό και βασιλείς του δουλεύεν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτόν εδώ ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου αναγγελών με, μη αναγάγεις μεν ημείς ημερών μου, εν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, σύ Κύριε, την γίνε θεμελίωσας και έργα των χειρών σου εσύν γουραμή, αυτοί απολούνται, Σίδε διαμένης και πάντες ως ημάτιον παλευθύσονται και ως υπεριβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σίδε ο Αυτός σοι και τα έτη σου και κλείψωση. η των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών και στον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ευλόγη, ψυχή μου τον Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη, ψυχή μου τον Κύριον, και μη επιλαμθάνουν πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, Τον ιόμινον πάσα στα νόσου σου, Τον ελυτρούμινον εκφράστη ζωή σου, Τον στεφανούντας ενελέ και εκτηρμή, Τον επιπλώντα ενελέ και στην επιθυμία σου, Ανακαινιστήσετε ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο, Και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρι τα αυτού το Μωησί, Επιτήσεις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. η Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, ουκείς τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατέ τας ανομίας σιμων επίησεν ημίν, ουδέ κατέ τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν. Ούτε κατά το ύψο του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλαιο αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσουν απέχου σε ένα δολέπορισμό και θυμών τα αστυνομία συμώνει. Καθώ οι κτίριε πατηρού, ο κτίρισε κύριο του φοβουνου αυτών. Ότι αυτός μόν, οτι αυτό έβγανε το πλάσνη εμίστησεχού σε σμου. άνθρωπο όσοι χόρτωσε η μέρε αυτού, όσοι άνθου του αγρού που του εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει, και τέτοι των τόπων αυτού το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους Αυτό. και η δικαιοσύνη Αυτού η ποιήσιον της φυλάωσε την διαθήκην Αυτού και μεμνημένη των εντολών Αυτού του ποιήσι αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ητή μας των θρόνων Αυτού και η Βασιλεία Αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι Αυτού, δυνατοί ισχύει οι των λόγων Αυτού του ακούσε τις φωνείς των Ρώγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε εν αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα πατρί και Υιό και Υιό πνεύματι, και αεί και, και εις τους αιώνας των αιώνων Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξασαι ο Θεός, Αλαιλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξαση ο Θεό. Αλαιλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξαση ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα, πατρίκαι, ιό και ό πνεύματι, και, και, και νυν Πνεύμα και, και αή και ει του αιώνα, τον αιώνα να μη. Ευλόγη ψυχή μου, τον Κύριον, κύριο Θεός μου ενδύσσο, ημάτια, των κύριων, κύριο Θεό μου μεγαλύντη σφόδρα. Ξομολόγησεν και μεγαλοπρέμπιαν ενενδύσω, αναβαλώμενο φω ο σημάτιο, εκτείνων τον ουρανό νω σιδέριν, ο στεγάζων εν τα υπερό αυτού, Οτι τυθείς την επίβαση αυτού ο περιπατών επί ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την επι την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται τον αιώνα του αιώνα Άβης ως ο σημάτιο το περιβόλιο αυτού επί των ωραίων στήξονται ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή βροντίσουν τη σου. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σ' παιδεία των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά. Όροι ονέθου, ού παρελεύσοντε, ουδέ επιστρέψουσιν καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγά εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσοντε ήδατα. Ποτιούσε πάντα τα θερία του αγρού, προσδέξονται όνα γρή δείξαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού Εκ μέσου των πετρών δώσει η φωνή. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού. Από καρπού των έργων σου χορταστήσε τη γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτήνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτον εκ τη γη. Και είναι ω εφρένη καρδίαν ανθρώπου. Δουλαρεί είναι πρόσωπο δεν Και άρτος καρδίαν ανθρώπου κρίση. Χορταστήσοντε τα ξύλα του πεδίου. Με κέντρη του Λιβάνου ασηφίτευσαν. Εκεί στρουθεί ενό έψωση του εροδιού η κατοικία γείται αυτών. τα υψηλά της λάθη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίγου καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου φώτο και γέννε τον εν αυτοί διαλεύσσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμηνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρό εναυτή. Πανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τα αυτών αυτόν και τα στύσονται. Εξελέφθησαν κι άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έωσες πέρας. Ως μεγαλύτερη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν Σοφία εμπίησες. Επληρώθη τη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο Ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί, Πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτουσον έπλασας εμπέζεν αυτοί. Πάντα προσέ προστοκώσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσωνε Χριστότητος. Αποστρέψαν το πρόσωπον ταραχτήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλήψουσιν και εις τον χούν αυτόν και κτισθήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπον της γης. Ή η δόξα Κυρίου στου αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έρχης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γήν και πιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έως υπάρχον. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπε ένα μαρτωλεί από τη γη και άναμοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς. ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα πατρί και ιό και Πνεύματι και δεν ναι και αγίες, και ει του αιώνα των αιών να μείνει. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι ο Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι αδόξα ή ο Αλληλούι, αλληλούι, Δόξα πατρική Υιό και γεωπνεύματη, την ύμκεη ΑΗ και ει του αιώνα, στον αιώνα αμήν. μην. Ξομολογήστε το Κυρίο και επικαλήστε το όνομα αυτού, απαγγείλατε εν τη έθνη σε τα έργα αυτού, άσατε αυτό και ψάλατε αυτό, διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού, επενείστε το όνομα του αγίου αυτού, εφρανθείτο το καρδία ζητούντων τον κύριο. Ζητήσατε τον κύριο και κρατεώθηκε, ζητήσετε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίστρι των θαυμασίων αυτού ον τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλοι αυτού, ή Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνήστη στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ισχυρία ισχυλίας Ον διέθετε το Αβραάμ και του όρκου αυτού Ισαάκ. Και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκη αιώνιον. Λέγον, σὶ δώσε την γην Χαναάν, σχήνις εις μακληρονομία σοιμών. Εν το είναι αυτούς αριθμό ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί. Και διήλθον εξ έθνους εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερων. Ου καφή άνθρωπο να σε αὐτοῦ και ήλεγξεν υπέρ αυτόν βασιλείς. Μη άπτεστε τον Χριστόν μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρέδεστε. Και κάλεσε λιμόνι απ' την γήν, παν στήριγμα άρτου συνέτριψεν. Απέστειλεν έμπροσεν αυτών άνθρωπον, εις δούλωνε πράθει Τα πίνωσαν εν πέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον διήλθειν η ψυχή αυτού. Μέχρι του ελφήν των λόγων αυτού, το Λόγιον του Κυρίου σε Αυτόν. Απέστειλε βασιλέψ και έλυσεν Αυτόν άρχων λαού και αφήκεν Αυτόν. Κατέστησεν Αυτόν Κύριον του οίκου Αυτού και άρχοντα πάσης της κτίσεως Αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας Αυτού όσε εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού οφείσε. Και εισήλθεν Ισραήλοις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκισεν εν γη και σε τον λαόν αυτούς φόδρα, και εκρατέωσεν αυτών υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούσθεν τη δούλη αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, ααρών, ον το εαυτό. Έθετο εναυτής τους λόγους των σημείων αυτού, και των τεράτων αυτού εγγύχα. Εξαπέστειλε σκότους και εσκότασεν, ότι παρεπίκρανα τους λόγους αυτού, Μετέστρεψε τα ύδατα αυτόν εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτον. αυτών αιμα και απεκτηνε τους ηχθειας αυτών. εξηρψεν η γη αυτον βατράχους εν της ταμείης των βασιλέων αυτών, Είπε και ήρθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτον. Έθετο το βροχάς αυτών χάλαζαν, πήρε καταφλέγων εν τη γη αυτον. Και επάνταξε τα σαμπέλου αυτών και τα σικά αυτών. Και συνέτριψε παν ξύλων ορίο αυτών. Είπε και ήλθε να και βρούχο ού και Και κατέφαγε πάντα τον χώτο με τη γη αυτών. Και κατέφαγε τον καρπό τη γη αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον τη γη αυτών. Απαρχήν παντό πόνου αυτών. Και εξήγαγε αυτού ένα και χρυσίο. Κιού κι είναι τι φυλέ αυτών ο ασθενών. Εφράνθια Αίγυπτο εντί εξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτού, διεπέτασε εν εφέλιν η αυτής, και και του φωτίσε αυτή τη νύχτα. ήττησαν και ήλθεν πορτιγομήτρα, ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησαν αυτού. Διέριξε πέτρα και ερείσαν ύδατα, επορέθησαν έναν ίδρυ ποταμή. Ότι η του λόγου του Αγίου αυτού του προσαβράων των δούλων αυτού και εξήδωγε τον λαόν αυτού εναγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού ενεφροσύνη. Και έδωκε αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αν τα δικαιώματα αυτού και τον νόμων αυτού εξητήσωσε.